Apóstoli? Ela. Ποιος πιστεύει. Αυτό ο... ένα μηδέν. Πάμε παρακάτω. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να επιτάξει ένα νοσοκομείο. Δεν έχουν τον κόλο καν να επιτάξουν νοσοκομείο. Είναι τόσο κότε δειράτε που δεν μπορούν καν να επιτάξουν τίποτα. Άρα, Πέρα, θα να, πάρετε, το... πάρετε, α... να πάτε σε γενική επίταξη του ιδιωτικού τομέα, υπάρχει κύριε Υπουργέ. Αν το απαιτήσουν οι δημοσιογράφοι. πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Οικονόμου. Το να επιτάξουν, παιδί Που είναι διάφοροι μονοκίε, κατάλαβα αυτή είναι η δύναμη τους. Φτιάξτε να μην δει καζομάνες, Εσύ τι είσαι. Α το πέτε το παιδί, τη σύμφωνα στο κι σου. Τι πάει για τώρα να το δεξαμαντήσω. Μόνο αυτό μπορούν να κάνουνε, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, είναι κότε δίγαντε όλοι. Γη mm -hmm. σου φάκελοι, όλοι γη σου Τι γίνεται μόνο Ρε Καπιτάλα. Έλα. Τι κάνεις, Ολά. Όταν βλέπεις ότι γεννιέται την τάξη πάρα καλά.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 Πώ? Μήπω λέγεται <coughs> μεταλλαγμένη χουντά! Από πού μα ήρθε αυτό το μικρόβιο, το μεταλλαγμένο? <coughs> ε, είναι μεταλλαγμένο. Ε, έρχεται, και, έρχεται και εμβόλιο τώρα, δεν mm. το ξέρει. Ήρθε βαθιά από τι ιδέε της τη Έτσι, έτσι, έτσι. Πάντως φίλε, δεν ξέρω αν το μάθε η οικονομία πάει καλά. Βγήκαμε λέει και βγάλαμε και ομόλογο 30 φίλε. Α στο διάλογο. 1,9% επιτόκιο. Να τιάβα... δω ποιο το θα το πάρει. Τζάμπα, τζάμπα! από σωλάκι μου αγάπη μου Μπάμπο Ναι <σμήσε> <σμήσε> <Karere> Που είσαι μαριμάχ; Μάχμαρης η χαμένη πως θα είσαι καταφέρει θα τελειώσεις και το 21 θα τερματίσεις <weighing nhiều> Τρώς <Τρώστε> τη <σμήσε> μία πίστα πίσω από την άλλη Μπράβο <guvias> Πόσο είχε τώρα Εγώ είμαι 89 <σμήσε> Καλά είναι καλά είναι Έχουμε αρκετά, ακόμα ζωή να έχει. Αρκετά, μπορώ να φύγω τώρα. Δεν φεύγει τώρα, ξέχνατο. Εδώ που φτάσαμε, όχι, δεν αφήνει. <ΣΣ> τώρα <ΣΣ> σου ξεκλειδώνει καλό παίκτη. Σιγά-σιγά πας στην επόμενη πίστα θα παίξει με Βασίλη Ελισάβετ. <ΣΣ> Έλα, σε φιλό πολύ. Να είσαι καλά, Μ' αρέσει που παίρνει κάθε τόσο να δώσει μια ζωή. Στο εκτιμώ. Και μα το κομπανά στα μούτρα, μα το τρίβει στα μούτρα. Ζω κουφάλε ακόμα, ζω. <ΣΣ> Μπράβο. Ελά. <ΣΣ> Έλαγιά. Γεια σα. Γεια. Δεν μου λε κάτι άλλο, τα γκάλο. Τι μαλάτε τα βγάζουν και μα παρουσιάζουν ότι είναι αυτό το νούμερο με μετέφωση μεγαλύτερη φορά πρώτα και τα λοιπά. Ποιοι τα βγάζουν αυτοί του οποίου πληρώνουμε με τη μοσοτάση για να τα βγάλουν. Ακριβώ. Ακριβώς. Εγώ και εσύ τα βγάλουμε. Σωστό, εντό μεταξύ, ο μισοτάξι τόσο γάο, που του δίνει του σημαίνει κοντόπουλο και του φεύγει από τα χέρια για τέτοιο νούμερο. Καλά, το ψημένο Κα... κοντόπουλο μπορεί να σου φύγει από τα χέρια, Εδώ του δίνει σφαλισμό πουλί και του φεγγελικά τα χέρια. <laughs> Το ψημένο είσαι... κοτόπουλο γλιστρά, έχει λαθήλα, μπορεί να φύγει. Είσαι αγόραρος, είσαι αγόραρος. Είμαι καλό, είμαι καλό. <συγχ> να σου πω κάτι σεξιστικό για να κλείσουμε. Α, ωραία. Το είπα. Φιλάκια, φιλάκια. Δεν θα που δεν το σηκώνει μια ώρα. Περνώ. Ό,τι θέλω θα κάνω. Τελικά αποδεικνύεται ότι το καλύτερο αντιμπάτσινγκ κοντρόλ είναι το κινητό. Σώζει πολύ κόσμο. Με την κάμερα, ε! Ναι, βέβαια. Όσου μπορεί να σώσει, όχι όλου, αλλά ναι. Έτσι λοιπόν γίνεις μόνο αρμένος, όχι και στα αυτονόητα δηλαδή. Δεν ξέρω αν διάβασε και για Ε, ναι, ωραία, τόσο. από του Για σε όλο το απλυταριό για τρεις γκλοπιές καλά λέει γιατί οι τρεις γκλοπιές είναι το τεφορμέ τους τι είναι τρει τρεις γκλοπιές είναι είναι πιν, πιν, να λες ότι με τρεις γκλοπιές σιγά μη πιν, δώσαμε πιν, μόνο πιν, τρεις είναι η απάντηση άμα, άμα, αυτό ήθελε <σχελίδευση> να πιελαπνίγεται <σχελίδευση> ναι <σχελίδευση> <σχελίδευση> ναι, <σχελίδευση> ναι. Γεια σου όμορφε Γιατί δεν μιλάς μωρή Γιατί ξαφνιάστηκα Δεν, περί... δεν περίμενε <σ��> να το σηκώσω ε, <σοκλη> ε <moi> Εσύ πήρες για το τούτ Να σου κάνει συντροφιά το τούτ Τις ελευταίες μέρες ναι, μου κάνει πολύ συντροφιά Το τούτ είναι μικρό για να βάλει το τούτουτ Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στο τούτουτ Γι' αυτό έκανες τούτουτ σε ένα μοκόλο Και έρχεσαι σε μένα ναι τώρα στη λούτσα Γιατί και μια μπαμιά ο μοκόλος για τούτουτ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 που στέλνω στην Eurovision ναι. Εγώ προτείνω η Ελλάδα να στείλει Το έβαλε ο Διαβολάκος στην ουρά του πάλι Έβαλε ο Διαβολάκος <Και> Την ουρά του πάλι Να το μιλάσουμε σε το κεφάλι Λοιπόν αυτό θα στείλουμε την Eurovision Κάντο μιξάς ξέρεις Χαμός θα γίνει στην εκκλησία <Και> Θα βγει κεραμέως με, με τα μυαλά στα κάγελα <Και> Παραγία μου έντρα να το κεντήσουμε <Και> <Και> Πολλά παιδιά, παιδιά. Το Πάσχαν του Διαβόλου είναι υγροδίζο Τι λέτε Και θέλει να δοξαστεί κι αυτός τώρα Καταλάβες Τι λέτε Θέλει το, το τραγούδι του να ακουστεί Έβαλε ο Διάβολάκος Το τραγούδι του να ακουστεί Και σου πειρετά τα σου Μέσα το κεφάλι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 Θα ήθελα να σε παρακαλέσω μια παραγγελία για την Παρασκευή, αν είναι για δώση. Από του Ελευθερίου το... τα Λόγια για τα Χρόνια. Okay. Δηλαδή, θα μπορέσει να παίξει όλο ρε παιδί μου, λογικό είναι αυτό. Βάλε το η e, που λέει: αυτούς σου παίρνει δάκρυα και πόνο, Θερίζει την αυγείο ωκεανό κτλ. Αφιερωμένα εξαιρετικά στα ζόμπι, τα πολιτικά που μα κυβερνάνε και με έξτρα special mencio στον κύριο α να φωνάξετε στους αστυνομικούς να πείτε Α, ναι, ναι, ναι. Τι α αυτός που σπέρνει βαγκρια γεάει πόνο. Θέριζε την αβγίο γε ánο. Έξ αρχη λοιπόν στις αστυνομικές βίας δεν προκύπτει οπουθενά. Από πούθενά; από πουθενά. και να Αυτό και Και να το πάρετε πίσω αυτό. Εγώ και να ζητήσετε και συγγνώμη. Ναι. Να, να ζητήσετε συγγνώμη από τον κόσμο για αυτό που είπατε. Δεν το επιτρέπω εγώ αυτό. Πώς από τον Για την Παρασκευή θα ήθελα μία φέροση. Τι? Θα ήθελα από τον Κατράκι τη μεγάλη έξοδο και να συνοδεύεται από τις φωνές των φοιτητών που τρώνε ξύλο. Για να θυμηθούμε ότι δυστυχώ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση επειδή τα κακά μαντάτα πλήθεναν στην πρωτεύουσα να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Ε!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 Κάτι τριτοδεύτερη σεφ βγαίνουν τώρα τελευταία Α. και δίνουν συνταγέ για μπακαλιάρο. Σε παρακαλώ. μπακαλιάρο, Μωρή, ξέρουν από μπακαλιάρο τώρα. Ε, ξέρουν από μπακαλιάρο. Ένα ξέρει από μπακαλιάρο. Αυτό λέω. Τακτοποίησε το... Τα το τι Παρασκευή, σε παρακαλώ. Ναι, βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ. Πώ ήταν μπακαλιάρο του Γλασέ με η Τι ανακατεύω αυτά τα βέρη και τα γλασέ σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω Με αγριοπάπαρα και λίγη σάλτσα σόγιας Όχι, αυτό είναι άλλη συνταγή Άλλη συνταγή, έχω δώσει πολλέ. Πολλέ. Οκ, θα δώσω μπακαλιάρο, δεν θυμάμαι τι έδειει Είναι με λιαστά σ***ο κούκουτσα Α, έδωσα αυτή τη συνταγή, δεν την κάνω κάθε χρόνο γι' αυτό Ναι μπορείτε συνταγή Ορίστε. Την Ταγίδε Βακαλάου. Το βακαλάω, βακαλά, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Ε, ε, έξι, φι, έξι φύλλα. Την Ταγίδε βακαλάο... Έξι, έξι, έξι φύλλα, ναι. Θα βγαίνω. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι, ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάρι το χοντρό, <laughs> μέσα, θα τα Α, έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα... Κομμάτια, κομμάτια. Ναι. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα... Κάτι θα και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια uh. οι πλευρές να είναι 4 επί 6 uh. έτσι ψήνεται καλύτερα Μην έχει, τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Δεν ξέρει ποιο ψήθηκε καλά. Έσαι το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, α, oh, το, α, κόκαλο, δεν α, το κόκαλο. Δεν θα το κόκαλο. Να σα πω τρει ντομάτε. Τρει ντομάτε. Κρεμίδια. Ναι, κρεμίδια, ναι. Μπαχάρι. Ο, και μπαχάρι αναλόγω τα γούστα. Ναι, ναι, και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. <laughs> δεν Ζέρι, μαστίχα και άλλα. Όχι μαζί. Όχι μαζί τη μαστίχα. Α. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε. Όχι λέει, όταν, πάρει, όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα, τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κομπανισμένη λέει. Και από κάτω λέει γαρίφαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που ας πούμε hey. έχει πει ο γιατρό δεν κάνει να μασάται ή κολλάει hey, στα αερό. δόντια ή θέλει ζάχαρη το δόντι, θα τη χτυπήσετε κομπανισμένη hey. κάτω. Ότι μάστηκα, την κομπανίστε να γίνει λιάτσα. Hey. Και. και μπούκοφο, μπούκοφο. Πα παίρνει λεπτά στο φούρνο, δεν άσχο. Θα τα βάλει στο χρεμί τη γατσαρόλα. Ναι, τι φα αυτό που φτιάχνουμε τόση Ναι, και. Θα ψηλαρίσουμε. Άρα βάλετε... και πιπεριά Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά Πιπε... Πιπεριά, ε, άλλο. αλλά τις καλές Τις χλωρίνης τίποτα άλλο Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη ε, στο, στο καλά. Άνιθο βάλατε σας είπα, άνιθο Δεν είναι η ζάχαρη, όχι Δεν σα είπα άνιθο ε, είπατε, το, δεν το... Και άνιθα, λίγο, ε. Ναι, Κι αν μπορείτε να βρείτε θα δώσει άλλη γεύση Θα το απογειώσει Λιαστά, λιαστά, ρι... το κούκουτσα Απογειώνει τη γεύση Unes flames roxes cremen al nostre oritzó. La casa on dormíem és un esquelet de foc. ha matat al masover, en solia refugiar. A nit va somriure quan ens vam acomiadar. La lluna recorda que son comes estem serrans. Hombre, una guerra perduda, et sent des de fang. I quan la foscor ens ve ens en soledat. Un record en blanc i negre, el motiu del meu combat. Και επίσης θα ήθελα επειδή η Αποστόλη μου δεν θα σε ακούσω την Παρασκευή ζωντανά γιατί σας ακούω επειδή δουλεύω θα σας ακούσω μετά Θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι σε όλους τους κυρπαντελίδε, που τόσο καιρό όλοι αυτοί όταν φωνάζανε κάποιοι ότι θα έρθει και η σειρά σας να σας δείρουν και να σας χτυπήσουν ε? ή το τραγούδι του κυρπαντελί θα μου βάλεις με άνθρωπε κυρπαντελί Έχεις και σύζυγο κόρη παιδί Μοντέρνα, έπιπλα, έγχρωμη τυβή Τροστροφή, νευματική Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά Πατριστρησκεία και φαμελιά Ή τις ντομάτε του Πασχαλίδη Στα νιάτα του έπλεξε ο Αντώνης με μια τσούλα Και οι συγγενείς του όλοι εμπήγανε στη μέση Αντιθυμάτε ποτέ, ποτέ ποτέ πια τα αρέσει, μια ήσυχη και άθαρη ζωή. Να έχετε υπόψη σα μια μέρα θα σα φάω. Όλου εσά όπου κοιτάτε τη δουλειά σα. Να έχετε υπόψη σα μια μέρα θα σα φάω. Όλου εσά όπου κοιτάτε τη δουλειά σα. Yo no nos pasaré la mancha vitán, alma de amor y coraje, yo planeo llamará, como matale Apostole agap la pare ma podo Apo pare ma <Σι> τι γίνεται, ρε. Έχουμε τρελαβεί. Ρε, τι γίνεται. Να σου ζητήσω μια χαρή. Μακάρι να θα ακουγάνε περισσότεροι για να σταματήσουν να είναι ψηκασμένοι. Γιατί πραγματικά μπράβο που υπάρχετε. <Σι> Αλλά θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Για πες. Αν μπορεί να μου από Open Pass το ίση τορναρά. Εντάξει, δεν το λέω σωστά. Λίγο δεν πειράζει. Αλλά Γιατί είναι ο να να Ja en parlarem, La parem desvelar les nits sense dormir Sent que el ve revolver revòlver que en descansa sobre el pit En aquest bosque humit, els silencis d'enemic Atent el va partim, seguint-les junts el matí la l'aurora entre cincles i el massís En aquestes muntanyes sobreviure i resistir En cap mil cops de nom, però tots saben qui som Riguem superridents, combatents de I Si ens pirem no tornarà Allò on et vaig deixar Que recordes que un dia, soves com nosaltres van marx a lluitar Arma demor i coratge un clave roja malat Com combatre fi dia sota la bandera de la libertad. I si de mà no tornaran Allò quan em vacar Ui que recordes que un con com nosaltres van marcha a lluitar Arma de amor i coratge. La de roig amagat Com a ser pitjor dia